Κολόμα αβέλη, Ο Ηγεμόνα, κεφάλαιο 15. Μετάφραση Τάκης Κονδύλης Μένει τώρα να ειδούμε, ποιοι πρέπει να είναι οι τρόποι και τα φερσίματα ενός ηγεμόνα απέναντι στους υπηκόους ή στου φίλου. Και επειδή ξέρω ότι πολλοί γράψανε πάνω σε αυτό, φοβούμαι μήπω, γράφοντας από πάνω κι εγώ, θεωρηθώ για άνθρωπο που πήραν τα μυαλά του αέρα, αφού προπαντώ στην εξέταση του εδώ του ζητήματος, ξεκόβω από τους κανόνες των άλλων. Έχοντας όμως για σκοπό να γράψω πράγματα χρήσιμα σε όποιον τα καταλαβαίνει, έκρινα σωστότερο να προχωρήσω ίσα με την πραγματική αλήθεια του πράγματος και όχι να σταματήσω στην εικόνα που φτιάχνει η φαντασία. Πολλοί χτίσανε με το νου του δημοκρατίες και ηγεμονίες που ποτέ κανένας δεν τις είδε ούτε και έμαθε πως υπάρχουν στα αλήθεια γιατί τόσο μακριά βρίσκεται το πώς ζούμε από το πώς θα έπρεπε να ζούμε, ώστε όποιος δεν κοιτάει το τι γίνεται για να κυνηγήσει το τι θα έπρεπε να γίνεται, αυτός πιότερο την καταστροφή παρά την προφυλαξή του βλέπει. Γιατί κάποιος που θέλει σε όλα τα ζητήματα να φανερώσει καλοσύνη, φυσικό είναι να καταστρέφεται μέσα σε τόσου που δεν είναι καλοί. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο στον ηγεμόνα που θέλει να βασταχτεί ορθώ να μαθαίνει πώς μπορεί να μην είναι καλός και να χρησιμοποιεί ή όχι τούτη τη γνώση κατά την ανάγκη. Αφήνοντας λοιπόν στην άκρη τα παραμύθια που φανταστήκανε διάφοροι σχετικά με τους ηγεμόνες και εξετάζοντας μονάχα ό,τι είναι αληθινό, λέω πως όλοι οι άνθρωποι που ο κόσμος μιλάει για αυτούς και προπαντός οι ηγεμόνες, όντα θρονιασμένοι ψηλότερα, είναι σημαδεμένοι από κάποιαν ιδιότητα που του φέρνει κατηγόρια ή έπαινο. Δηλαδή, άλλο περνάει για ανοιχτοχέρι και άλλο για άνθρωπο μίζερο που κλαίγεται ότι δεν έχει χρησιμοποιώ τη λέξη αυτή που είναι το σκάνικη, γιατί στη γλώσσα μα φιλάργυρο πάει να πει ακόμα εκείνο που λαχταράει να αποκτήσει με την αρπαγή. Μίζερο, εμεί λέμε όποιον κρατιέται να μην πολυξοδεύει τα δικά του. Άλλο περνιέται για χαριστή και άλλο για άρπαγα. Άλλο σκληρόψυχο. Και άλλο πλαχνικό. Ο ένα παράσπονδο, ο άλλο πιστό. Ο ένα απογυναικωμένο και κι ο άλλο αλήπητο και Θαρετός. Ο ένα γλυκομήλυτο, ο άλλο ψιλομύτη. Ο ένα ακόλαστο, ο άλλο σαν τηνπαρθένα. Ο ένα ντόμπρο, ο άλλο μπαμπέση. Ο ένα αγύριστο κεφάλι, ο άλλο Καλόβολος. Ο ένα σοβαρό, ο άλλο επιπόλαιο. Ο ένα θεοφοβούμενο, ο άλλο άπιστο. Και τα παρόμοια. Και ξέρω πω ο καθένα θα συνομολογήσει ότι το πιο επενετό θα ήταν να βρίσκονται πάνω σε έναν ηγεμόνα μαζεμένες όλες οι παραπάνω ιδιότητες, όσες περνιούνται για καλέ. Μα επειδή ούτε να τις έχεις μπορείς, ούτε και να τις ακολουθείς ακέρια, εξαιτία που δεν σ' αφήνουν τα ανθρώπινα φερσήματα, είναι απαραίτητο να είναι ο ηγεμόνας τόσο γνωστικός που να ξέρει και να αποφεύγει την ατιμία που φέρνουν όσα ελαττώματα θα του παίρνανε από τα χέρια το κράτος. Και από πάλι δεν του το παίρνουνε, να φυλάγεται αν είναι δυνατόν. Αν όμω δεν μπορεί, τουλάχιστον ας κάνει τα στραβαμάτια, έχοντας από τούτη τη μεριά λιγότερο. Και ακόμα, να μην χνιάζεται αν του ρίξουν ρετσινιά για ελαττώματα που δίχως τους δύσκολα γλιτώνει το κράτος. Γιατί αν όλα τα καλοζυγιάσεις, θα είδει ότι μερικά πράγματα που σου γυαλίζουνε για αρετέ, άμα τα ακολουθήσεις, ίσως και να πέσεις ίσια στο λάκκο. Και άλλα πάλι σου μοιάζουν για ελαττώματα, κι όμως, ακολουθώντας τα, πετυχαίνει τη σιγουριά και την ευτυχία. Νίκολο Μακιαβέλη, ο ηγεμόνας, κεφάλαιο 18ο, μετάφραση Τάκης Κονδύλης. Πόσο είναι αξιέπαινο σε έναν ηγεμόνα να κρατεί το λόγο του και να ζει με ακαιρεότητα και δίχως πονηριά, καθένας το καταλαβαίνει. Ωστόσο, η πείρα των καιρών μας δείχνει πως όσοι ηγεμόνε κάμανε πράγματα μεγάλα, λίγο λογαρίασαν το λόγο τους. Κι είχαν τον τρόπο τους να γυρίσουν με την πονηριά τον νου των ανθρώπων. Και στο τέλος, βάλανε υπό όσους στηριχτήκανε στην πίστη και στο λόγο. Πρέπει να ξέρεις λοιπόν ότι έχουμε δυο λόγιον αμάχες. Η μια με τους νόμους, η άλλη με τη βία. Η πρώτη πάει στους ανθρώπους, η δεύτερη στα γρήμια. Μα επειδή πολλές φορές δεν φτάνει η πρώτη, φυσικά προσφεύγουμε στη δεύτερη. Για τούτο και είναι απαραίτητο στον ηγεμόνα να ξέρει να παίζει καλά και το αγρίμι και τον άνθρωπο. Αυτό οι αρχαίοι συγγραφείς το υποδείξανε πλάγιες στους ηγεμόνες και γράψανε ότι τον Αχυλαία και πολλούς ακόμα αρχαίους ηγεμόνες τους παραδώσανε στον Κένταυρο Χίρονα για να τους αναθρέψει και να τους δασκαλέψει με τη δική του μέθοδο. Και τον έχει δάσκαλο, κάποιον που είναι μισό αγρίμι και μισό άνθρωπο. Άλλο δεν πάει να πει παρά πώ είναι ανάγκη να ξέρει ο ηγεμόνας να βάνει μπροστά και τη μια και την άλλη φύση και μια δίχως την άλλη δεν μπορεί να βαστάξει πολύ. Όντας λοιπόν ο ηγεμόνας, αναγκασμένος να ξέρει να παίζει καλά το αγρίμι πρέπει απ' όλα να ξεχωρίσει την αλεπού και το λιοντάρι γιατί το λιοντάρι δεν γλιτώνει από παγίδε και η αλεπού δεν σώνεται από τους λύκους. Χρειάζεται λοιπόν να είναι αλεπού για να μυρίζεται τις παγίδες και λιοντάρι για να σκιάζει τους λύκου. Όσοι στέκουν στο λιοντάρι, μοναχά αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Δεν μπορεί λοιπόν ένας γνωστικός ηγεμόνα, ούτε και πρέπει, να βαστάει το λόγο του, άμα η τήρηση τούτη του γυρίζει ενάντια και άμα έχουν λείψει πια οι λόγοι που τον κάμανε να υποσχεθεί. Κι αν ήσαν όλοι οι άνθρωποι καλοί, δεν θα ήταν καλή ούτε και τούτη η συνταγή. Επειδή όμω είναι κακή, και δεν θα βαστούσε να σου το λόγο του, γι' αυτό και εσύ δεν είσαι υποχρεωμένο να βαστήξει απέναντί του το δικό σου. Κι ούτε ποτέ λείπουν του ηγεμόνα εύσχυμε αφορμέ για να κολλάσει την παρασπονδία. Θα μπορούσε πάνω σε αυτό να δώσει κανένα αμέτρητα σύγχρονα παραδείγματα, για να δείξει πόσε συμφωνίε ειρήνης, πόσε υποσχέσει σβηστήκανε και ματαιωθήκανε από απιστία των ηγεμόνων. Και καλύτερα τα κατάφερε, όποιο ήξερε καλύτερα να παίξει την Αλέπου. Όμως είναι απαραίτητο να ξέρεις να σκεπάζεις καλά τούτη τη φύση και να σε τρανός υποκριτής και ύπουλος. Και είναι τόσο αφελής οι άνθρωποι και τόσο συμμορφώνονται με τις ανάγκες της στιγμής που όποιος απατά θα βρίσκει πάντα άλλους που θα απατιούνται. Δεν θέλω να αφήσω αμνημόνευτο ένα παράδειγμα πρόσφατο. Ο Αλέξανδρος ο έκτος ούτε έπραξε, ούτε και στοχάστηκε ποτέ τίποτε άλλο παρά να ξεγελάει κόσμο. Και πάντα έβρισκε κορόιδα για να κάνει τη δουλειά του. Και ποτέ δεν βρέθηκε άνθρωπος που πιότερο να τον πιστεύουνε σαν έδινε διαβεβαίωσεις και που να επισφραγίζει με όρους μεγαλύτερους τα πράγματα που αυτός τα κρατούσε λιγότερο. Ωστόσο, οι απάτες του του πήγαν πάντα δεξιά, γιατί ξέρε καλά τούτη την πλευρά του κόσμου. Δεν είναι λοιπόν απαραίτητο να έχει στα αλήθεια ο όλες τις παραπάνω ιδιότητες. «Μα είναι και παρά είναι απαραίτητο να φαίνεται πως τις κατέχει». Και μάλιστα, τολμώ να πω και τούτο, ότι αν τις έχει και πάντα τις ακολουθεί, είναι βλαβερές. Αν όμως φαίνεται να τις έχει, τότε είναι χρήσιμες. Δηλαδή, να φαίνεται πονόψυχος, πιστός, γλυκομήλιτος, ακέργιος, θεοσεβούμενος και να είναι. Όμως μέσα του να είναι έτσι φτιαγμένος, που μόλις χρειαστεί να μην είναι πια, να μπορεί και να ξέρει να αλλάζει το αντίθετο. Και πρέπει και αυτό να ξέρεις. Πως ένας ηγεμόνας, και προπαντός ένας ηγεμόνας καινούριο δεν μπορεί να εφαρμόζει όλα όσα κάνουν τους ανθρώπους να περνιούνται για καλή, αφού συχνά αναγκάζεται για να βαστάξει ορθό το κράτος, να ενεργήσει ενάντια στην πίστη, ενάντια στο έλεος, ενάντια στην ανθρωπιά, ενάντια στη θρησκεία. Γι' αυτό πρέπει να έχει ψυχή έτοιμη, να κοιτάζει κατά που προστάζουν οι άνεμοι της τύχης και οι αλλαγέ των πραγμάτων. Και όπως είπα παραπάνω, να μην παρατάει το καλό άμα μπορεί, μα να ξέρει να το γυρίζει και στο κακό άμα αναγκάζεται. Πρέπει λοιπόν να έχει ένα ηγεμόνας το νου του, μήπως ξεστομίσει τίποτα που δεν ξεχυλίζει από τις πέντε παραπάνω ιδιότητε. Και να φαίνεται στην όψη και στο άκουσμα όλος ψυχοπόνια, όλος πίστη, όλος ακαιρεότητα, όλος ανθρωπιά, όλος Θεός σέβη. Και τίποτα δεν είναι πιο απαραίτητο, παρά να φαίνεται ότι κατέχει τούτη εδώ την τελευταία ιδιότητα. Στο σύνολό τους, οι άνθρωποι κρίνουν πιο πολύ από ό,τι βλέπουν τα μάτια τους, παρά από τις χειροπιαστές πράξεις. Γιατί όλοι τους έχουν το χάρισμα να βλέπουν, όμως λίγοι να καταλαβαίνουν. Ο καθένας βλέπει τι φαίνεσαι, λίγοι νιώθουν τι είσαι, και οι λίγοι εκείνοι πάλι δεν κοτούνε να πάνε ενάντια στη γνώμη των πολλών που έχουν για προστασία τους το μεγαλείο του κράτους και σε όλων των ανθρώπων της πράξης και προπαντό των ηγεμόνων όπου δεν υπάρχει κριτής για να καταφύγεις κοιτάζεις το αποτέλεσμα. Α φροντίζει λοιπόν ένας ηγεμόνας να κερδίζει το κράτος και να το βαστάει ορθό και τα μέσα θα κριθούν πάντα τιμημένα και όλοι θα τα πενέσουν. γιατί η μάζα πάντα μαγεύεται από τα φαινόμενα και από την επιτυχία. Κι άλλο μέσα στον κόσμο δεν βλογιέται, παρά μοναχά μάζα. Ενώ οι λίγοι τότε βρίσκουνε τόπο για να σταθούν, άμα οι πολλοί τους βάλουνε για στήριγμα. Κάποιος ηγεμόνας του καιρού μας, που δεν είναι καλό να τον ονομάσω, κανοναρχάει συνέχεια την ειρήνη και την πίστη, τη στιγμή που εχθρεύεται βαθιά και τη μια και την άλλη. Κι αν είχε τη και τη μια και την άλλη, θα είχε πολλές φορές χάσει, ή το κύ ή το του. Στοιχεία για την αγόρα χαλκού, τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.